Εδώ μόλις ολοκληρώθηκε η ειδική συνεδρίαση της Βουλής για το Κυπριακό Ακούσαμε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς, έχουμε ξεκινήσει εδώ και μία μισή ώρα Βάζουμε τελεία, διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Ελληνοφρένεια Είσαστε εδώ. Αν είσαστε, δώστε ένα παρόν. Ξέρω ότι έχετε φύγει αρκετοί. Δεν τα απολυθέλετε όλα αυτά. Να ακούτε εκεί για τη Βουλή, από τη Βουλή, για θέματα τα οποία είναι όντω σοβαρά. Τις απόψει των κομμάτων για το Κυπριακό. Τώρα μιλάει ο Κοντζιά, υπουργό εξωτερικών. Δεν θα ακούσουμε άλλο ακούσαμε μόνο του αρχηγού. Το θέμα ήταν για το ναυάγιο στο Κυπριακό. Έτσι κι αλλιώ υπάρχουν πολλά ναυάγια που δεν συζητάει αυτή Βουλή. Καλά κάνει και συζήτηση για το Κυπριακό. Τουλάχιστον ένα-δύο ναυα να τεθούν εκεί, να ακουστούν οι απόψει, ώστε. Να υπάρχει μια ελπίδα, κρυφή φανερή, ότι δεν θα επαναληφθούν τα ίδια ναυάγια. Για τα άλλα, τα σοβαρά, τα ελλαδικά ναυάγια δεν γίνεται λόγο, γιατί εκεί μόνο επιτυχίε βλέπει η κάθε κυβέρνηση και μόνο αποτυχίε η κάθε αντιπολίτευση. Γνωστά όλα αυτά. Τώρα είναι ότι νωρίτερα που ξεκίνησε ο Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για το Κυπριακό, είπε τη φράση, θα την ακούσουμε έτσι λίγο, που την έχει πει για όλα τα θέματα με τα οποία έχει καταπιαστεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια που είναι Πρωθυπουργό. Κύριε συνάδελφοι, θεωρώ ότι σε μεγάλο βαθμό, ίσως για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλο βαθμό, αυτές οι θέσεις μπορέσαμε να πείσουμε τη διεθνή κοινότητα να γίνουν και δικές τις θέσεις. Και θεωρώ ότι είναι εξίσου σημαντικό το γεγονός ότι πείσαμε και για τις προθέσεις μας. Αυτό που καταφέρνουμε και πείθουμε του αντιπάλους, του άλλου, όποιου κάθονται απέναντι στα πάνελ εκεί, τα διεθνή, για τι δικέ μα θέσει, είναι πολύ μεγάλη επιτυχία. Το έχει καταφέρει με όλα τα θέματα που έχει καταπιαστεί ο Αλέξη Τσίπρας. Το κατάφερε και για τον Κυπριακό. Πείσαμε μόλις εκτό από αυτό που έπρεπε από την Τουρκία. Γι' αυτό και να βάγισε, σε την σημασία. Όμω, εμεί πείθουμε, έχουμε πειθό με την δύναμη και τη σταθερότητα κυρίω των θέσεών μα σε όλα τα θέματα. Το ακούσαμε. Από τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτό που παίζει αυτέ τι μέρε είναι τι ακριβώ έγινε στο σπίτι στην Κυψέλη, τι είπε ο Βαρουφάκη, τι σκεφτόντουσαν να κάνουν, δεν έκαναν τίποτα από όλα αυτά. Τι σκεφτόντουσαν να κάνουν, τι είπαν στο Υπουργικό Συμβούλιο και ευτυχώ ο Βαρουφάκη τα είχε πει αυτά κάποια στιγμή. Είχαν στρατηγική, είχαν όραμα και είχαν και σχέδιο. Όταν ακούς τον Γερμανό ομολογό σου να σου λέει ότι το ο δικό του το το σχέδιο, το το σχέδιο το είναι διάσιο διάσιο να βγει από την Ευρώπη, από την Ευρωζώνη, εσύ τι, προσπ... τι πρέπει να κάνει, Να δημιουργήσει αναχώματα, τρόπους άμυνας, ώστε αυτές οι απειλέ εάν ποτέ ενεργοποιηθούν, να αποφευθούν. Αυτές οι απειλέ να, να υπάρχουν αντιστάσει απέναντί της. Τα έωγιους για μας λοιπόν ήταν ένα τρόπος να κερδίσουμε χρόνο εντός της ευρωζώνης, έω ότου δημιουργηθούν οι συμμαχίες με τους υπόλοιπους εταίρους μας, ακόμα και με την κυρία Μέρκελ, ιδίω με την κυρία Μέρκελ, εναντίον του κυρίου Σόιπλε να ακυρωθεί αυτή η προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε α, εκ παραθύρουσης της Ελλάδας από, το, από, από την Ευρωζώνη. Αυτή τη στρατηγική την είχανε τότε, την έχουν ακόμη και τώρα, τη λένε και τώρα ότι είναι διαφορετική η Μέρκελ, διαφορετικός ο Σόιμπλε και θα παίξουμε με τον ένα κατά του άλλου και έχει αποδειχθεί τα τελευταία δυόμιση χρόνια ότι όντως έχουμε παίξει με τον έναν κατά του άλλου και ότι είναι διαφορετικό πράγμα. Η Μέρκελ, ο Σόμπλε, ότι είναι θέμα προσώπων, ότι δεν είναι συμφέροντα κοινά τα οποία υπηρετούν οι δύο υπηρέτε των συμφέροντων Γιατί και η Μέρκελ και ο Σόμπλε μια δουλειά, κάνουν. Διαφορε... Κάποιε διαφορέ έχουν, αλλά προφανώ όλα αυτά που του ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από τα ελάχιστα που του χωρίζουν, ακόμη και τα συμφέροντα. Έχουν κάποιε διαφορέ κατά καιρού, αλλά στα βασικά θέματα είναι πάντα ενωμένα. Και όλα αυτά λοιπόν τα σχέδια και τι αυταπάτε τα έκανε με έντολη. Έω ότου δημιουργηθούν οι συμμαχίες... Με του υπόλοιπου εταίρου ακόμα και με την κυρία Μέρκελ, ιδίω με την κυρία Μέρκελ, εναντίον του κυρίου Σόιμπλε, να ακυρωθεί αυτή η προσπάθεια του κυρίου Σόιμπλε α, εκ παραθύρου τη Ελλάδα από, από, από την Ευρωζώνη. Όσοι λοιπόν λένε ότι ο Βαρουφάκη, το Υπουργείο Οικονομικών, η κυβέρνηση, γιατί δεν ήταν ο Βαρουφάκη, ξέρετε, ό,τι έκανα. Αυτό δεν ξέρω. Αυτό ήταν με γνώση του Πρωθυπουργού. Με εντολή του Πρωθυπουργού. Ήταν με, εντολή του... με εντολή του Πρωθυπουργού. Η προσπάθειά μα. Αφημιουργήσουμε... Η έκδοση των Έγιου ήταν ας, με εντολή του Πρωθυπουργού. Η εντολή του Πρωθυπουργού και γενικότερα του Κυβερνικού Συμβουλίου. Του αντιπροέδρου τη κυβέρνηση. Ποια ήταν. Το Υπουργείο Οικονομικών να ετοιμάζεται για κάθε ενδεχόμενο, για κάθε, κάθε απειλή, από όπου εξφενδονιστεί αυτή η απειλή, εναντίον τη παραμονή τη χώρα στην Ευρωζώνη. Αυτό ήταν ο στόχο μα. Αυτό κάναμε. Μάλιστα. Ωραία όλα αυτά και παρακολουθούμε τώρα μια προσπάθεια τη Νέα Δημοκρατία και κάποιων κύκλων και κάποιων συνεργαζόμενων δημοσιογράφων να κατηγορήσουν την κυβέρνηση Τσίπρα επειδή σκεφτόταν. Σκεφτόταν, δεν υλοποίησε, υλοποίησε τα ακριβώ αντίθετα μαζί με τη Νέα Δημοκρατία. Σκεφτόταν να υλοποιήσει κάτι άλλο ή μελετούσε το ενδεχόμενο στην περίπτωση που και πολύ καλά κάνει κάθε κυβέρνηση και μελετά όχι μόνο ένα ενδεχόμενο, 101 ενδεχόμενα, γιατί σε τέτοιε περιπτώσει πρέπει όλα να πέφτουν στο τραπέζι. Απλά επειδή έχουμε να κάνουμε με ΣΥΡΙΖΑ, ακόμη και το πώ τα μελετάνε, ποιοι τα μελετάνε, που βασίζονται αυτέ οι μελέτε, πόσε αυτά πάτε υπάρχουν γύρω από εκεί, πώ το μεθοδεύουν όλο αυτό. Είναι ποινικό κολάσιμο γιατί. Η ατζαμοσύνη, η ασχετοσύνη, ο δόλο ξεπερνά κάθε φαντασία. Και είμαστε τώρα εδώ και περίπου δυόμιση χρόνια, γιατί το θέμα αυτό επανέρχεται με το τι έγινε τότε εκεί και τι ετοίμαζαν να μα κάνουν οι Σιριζέ. Αλλά ευτυχώ που δεν το κάνανε. Και κυρίω τι τελευταίε 20 μέρε συζητάμε τι θα παθαίναμε αν βγαίναμε από το ευρώ. Ενώ η πραγματική κουβέντα θα έπρεπε να είναι τι πάθαμε αφού μείναμε στο ευρώ. Αλλά αυτή την κουβέντα δεν την κάνει κανεί σοβαρά σε αυτόν τον τόπο και γι' αυτό διαλέγουμε τα άλλα τα. Υποθετικά ο Αλέξης Τσίπρας πάντως Από τότε εμείς δεν μπορούσε Δεν ήταν ικανός, δεν ήθελε, δεν υπήρχε περίπτωση Να κάνει κάτι διαφορετικό, γιατί Ευρώ και ξερό ψωμί Και ας κάθε μέρα Δέκα άνθρωποι Μπράβο Αλέξη μου Τι θα τα κάνεις βρε, λεπτά, βλάχος, τα λεφτά βλάχος Τι θέλεις τα λεφτά Χέρια αλλάζουν τακτικά Τι τα θέλεις, τι τα θες Μήπως τα έχες και αποθέσαι. Ευρώ και ξερό ψωμί Τα λεφτά είναι δανεικά Χέρια αλλάζουν τακτικά, Να τα κάψει, τι τα θες Μήπως τα και αποθέσαι. Τα λεφτά είναι δανεικά, χέρια αλλάζουν τα χτήκαν. Να τα ταψίσκη τα θες, μήπως τα έχες και αποφές. Ευρώ και ξερό ψωμί και ας αυτοκτονούν κάθε μέρα δέκα χιλιάδες άνθρωποι. Μπράβο, μπράβο, δεν μπορώ να πάει πολλά άλλο. Λογικός ενθουσιασμός του Αδόνιδος, επειδή ο Αλέξης λέει μια αλήθεια που πολύ θα ήθελε να την είχε πει... Την έχει κάνει με διάφορου τρόπου ο Άδωνη. Την έχουν κάνει όλοι. Την έχουν υλοποιήσει αυτή την αλήθεια με διάφορου τρόπου αριστερή-δεξή. Αλλά είναι αλλιώ όταν το λέει κάποιο, όταν το παραδέχεται. Ένα λόγο που δεν θα βγαίναμε ποτέ από το ευρώ ήταν αυτό ότι ο Αλέξη Τσίπρα ευρώ και ξερό ψωμί το έχει πει κτλ. Ένα δεύτερο λόγο είναι αυτό που είχε πει τότε πριν δύο χρόνια τέτοιε μέρε ο Μίχελο Ογιανάκη. Πώ βρίσκομαι στο δίνημα, Γιατί η απάντηση είναι ξεκάθαρη και η εντολή τη 25η Γενάρη. Και η εντολή της 5 η του Ιούλη, αν δεν είμαστε άνθρωποι υφηκοί και τίμηοι, είναι όχι νημόνιο. Απλώς δεν ετοιμαστήκαμε δυστυχώς, εγώ ο μαλάκας δεν ετοιμάστηκα δύο χρόνια, στο να είμαι έτοιμος για τη Δραχμή. Δεν είμαστε έτοιμοι για τη Δραχμή. Τέλος. Αυτό. για αυτό το λόγο. Ο ένα είναι ευρώ και ξερό ψωμί. Ο άλλο είναι ότι δεν είχαμε ετοιμαστεί για την δραχμή και φταίει αυτό, ο Μιχελογεννάκη, ο οποίο το παραδεχθεί στα πάνελ τότε που έβγαινε πιο συχνά από ότι τώρα είχε μια αποχή βγήκε τελικά πριν 20 μέρε και ανάμεσα περίπου τα ίδια οπότε έχουμε μείνει ευτυχώς στην Ευρώπη, στην Ευρωζώνη είναι όλα καλά όπως τα γνωρίζουμε και όπως τα φανταζόμασταν και το ευρώ επίσης ένα τρίτος λόγος που δεν θα βγαίναμε ποτέ είναι επειδή είναι ένα όπλο πάρα πολύ δυνατό 14 κι απόψε Αλέξης Τσίπρας, ΣΥΡΙΖΑ Ναι στο ευρώ, επιστροφή στη Δραχμή, για να τελειώσει αυτό το θέμα μία και έξω. Κύριε Αυτιά, το ευρώ, η ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό, διαπραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας. και αυτιά το ευρώ η ισότιμη συμμετοχή μας στην ευρωζώνη είναι ένα ισχυρό για πραγματευτικό όπλο για τη χώρα μας Πολύ σημαντικό αυτό το όπλο το έχουμε χρησιμοποιήσει πολλές φορέ και τα αποτελέσματα τα βλέπετε γύρω σας κάποια στιγμή έφυγε το βόλιο από το όπλο δεν πήγε εκεί που έπρεπε έχει πάει εδώ, εσωτερικά, στα κλειστά μαγαζιά στην ανεργία, στους νέους που έχουν φύγει στους πολλούς φόρους, στην ανασφάλεια μια γενικότερη καθίζεις η κατάθλιψη ε, εκεί πήγαν οι σφαίρες από το πολύ ισχυρό όπλο που υποτίθεται θα το χρησιμοποιούσαμε για το καλό όλων θυμηθήκαμε και μια ωραία διαφήμιση για το ευρώ που έπαιζε εκεί 2000-2001 που περιέγραφε τι ακριβώς θα ακολουθήσει Μετά από μακροχρόνιο σχεδιασμό και τις προσπάθειες όλων μας η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο νέο της νόμισμα Ευρώ, η νέα ισχυρή αξία ισχυρή όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ευρώ αντανακλά την οικονομική ανάπτυξη και σταθερότητα ολόκληρη της Ευρώπης. <Κι> Διευκολύνει τις συναλλαγές μας με εκατομμύρια Ευρωπαίους και αναγνωρίζεται σε όλο τον κόσμο. Ευρώ. Ισχυρό νόμισμα σίγουρο μέλλον. <Κι> Πολύ καλό. Το άλλο με το τοτό το, το ξέρετε. Όλοι μαζί παιδιά. Τι, το, το. Νόμισμα, Ευρώ, Ισχυρό νόμισμα, σίγουρο μέλλον. Δρόμος τενάχορο βλέπ, γιομάτω εμβόδια. Ευρώ, ισχύρων όνομισμα, σίγουρο μέλλον. Δρόμος τενάχορο βλέπ, γιομάτω εμβόδια. Και ζώα πω πω ζώα Βόδια Βόδια Καλά τι βόδικε κακό είναι Έχει πήκει στο φλιτζάνι στο βόδι Να! Γιατί συνήθω αυτά τα νομίσματα ταιριάζουν απόλυτα με βόδια, τα οποία φαίνονται και στο Φλιτζάνι τη Γεωργίας Βασιλιάδου εδώ. Ελληνοφρένια όπως κάθε μέρα, 21-200-200, σας περιμένει πολύ μεγάλη χαρά να πείτε τις απόψει σα για το Κυπριακό, για το Ευρώ, για τα σχέδια του Βαρουφάκη, τις εντολές που πήρε ή δεν πήρε, το πόσο σωθήκαμε που δεν βγήκαμε από το Ευρώ, το πόσο χαρούμενοι είμαστε που είμαστε μέσα στο Ευρώ. Γενικότερα τα θέματα αυτά τα γνωστά. Μπορείτε να στείλετε και SMS γράφοντα Real και ενώ το μηνυμά σα και όλο αυτό στο 1965 στην ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία είναι στούτη παπάκι realfm.gr. Νίκο Απρανίδη διαφημίζει τον ήχο και υπάρχει και το θέμα με την μέχρι πριν λίγε μέρε πρόεδρο του Αρίου Πάγου, την κυρία Θάνου, η οποία ε, είναι πλέον αμυστή. Αυτό έλειπε στο γραφείο του, το νομικό γραφείο εκεί, νομική σύμβουλο στο Μέγαρο. Μαξίμου. Το αντίθετο, εμεί δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Το αντίθετο θα ήταν η είδηση στην Ελλάδα. Δηλαδή, φεύγει κάποιο που έχει φτάσει στην κορυφή τη καριέρα του. Ξεκίνησε από τα φοιτητικά τη χρόνια, ονειρευόταν να γίνει πρόεδρο του Αριού Τα κατάφερνε και η πρώτη γυναίκα. Θα έπρεπε θεωρητικό και λογικό, με το που ολοκληρώνει αυτό το κύκλο, να αποχωρήσει ήσυχα-ήσυχα, με το κύρος, τη σοφία που έχει σωρεύσει στη ζωή τη και να είναι ένα χρήσιμο άνθρωπο στην κοινωνία και αν θέλει να καταναλώνει αυτό που τόσα χρόνια είχε διακονίσει την υπηρεσία της, την προσφορά της, τη δικαιοσύνη. Επειδή όμω είναι Ελλάδα και επειδή είμαστε σε κρίση και επειδή επικρατεί ό,τι χειρότερο σε κάθε τομέα βλέπουμε μια στιγμή αναξιοπρέπεια, μια λιγούρα για καρέκλες αέστο και αμυσθή γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει κάποιο από όλους αυτούς ενώ νομίζαμε ότι είναι και σοβαρός και κατήχε πολύ σοβαρό αξίωμα γιατί τα έχει καταφέρει. Έχει φτάσει μάλιστα και στην κορυφή ε, Είναι σύνηθες το φαινόμενο Σε εποχές κρίσης και σε υπανάπτητες χώρες Όπως είναι η χώρα μας Ένα τραγούδι από τα παλιά θυμηθήκαμε Για άλλους λόγους είχε γραφτεί σε άλλη εποχή Αλλά ένας δύο στίχοι νομίζω ταιριάζουν Εκτός των άλλων έχει πολύ ωραίο ρυθμό Με το βοριαδάκι που υπάρχει ακόμα Ταιριάζει ότι πρέπει να μας πάει στις επόμενε διεφημίσεις Τον <laughs> sorry το τραγούδι που έχει δεχθεί τις περισσότερες εκτελέσεις, επανεκτελέσεις πάνω από χιλιά, χιλιάδες νομίζω αν δεν κάνω λάθος είναι χιλιάδες, Summer Time περιγράφει ακριβώς αυτό που ζούμε εδώ είναι από την Αμάλια Ροντρίγκε, Πορτογαλέζα με τα Φάδος είχε κάνει έναν δίσκο που τραγουδούσε ευρωπαϊκά κομμάτια πολιτισμός δηλαδή Οπότε έχουμε αυτό το θαύμα το ακούμε από κάτω, ε, είπαμε και εμεί να συμβάλλουμε σήμερα, γιατί σαν σήμερα το 1937 φεύγει από τη ζωή ο δημιουργό αυτού του τραγουδίου. Ο Τζόρζι Γερσου είναι από τότε μα το έχει αφήσει και κρατάει όλε αυτέ τι δεκαετίε και αισθάνονται την ανάγκη ευτυχώ, πολύ καλλιτέχνε να βάλουν τη δική του ψυχή ή οτιδήποτε έχουν πάνω σε αυτό το θαύμα. Έτσι και αλλιώ. Να ακούσουμε λίγο και πάνω εκεί θα πάμε στο πρώτο μέρο του λαού. σε όλους αυτούς τους ποιητές που απαγγέλει στην εκπομπή σου δεν μπορείς να πεις και ένα ποίημα του Παλαμά Ποιο το, στα αρχικά μας και μας κοστής Παλαμάς Αυτό είναι η μεγαλύτερη επιτυχία που υπήρξε ποτέ στο ελληνικό ρεπερτόριο αλλά μπορεί να πεις την ξενιτεμένη mm. Είναι φανταστικό το ποίημα και απεικονίζει μια πραγματικότητα 200 χρόνια πριν Να μου πω Καζατζίδη Κλέφτρα ξενιτιά Τα παλικάρια κλέβεις, <Κλέφτρα> ξενιτιά, τα παλικάρια κλέβεις. Βαγισά καλά, με τα λεπτά μαλλιάδις. Κάτω remix, ρε φίλε, κάτω Κάνε πάνω για, ικενιτιά να πάψει, για λύμα να πιά, για χωρισμό μη κλάψει. Που και παλικάρια γίνει να μαλλιά κουβάρια. Τέλεια, μη κοντος. Και η Ριζή, τώρα είναι αριστερή, ο καμένο, όλοι. Ο καμένο πάντα, αν κάτι τον έλεγε στον καμένο. Τον αριστεροβάζει, που λέμε. Τι, τι λέτε, Αποστολικό λέει το γυαλί με το ξύλο. Εξαρτάται τι πολιτική ουσία έχει. Λυπάμαι, μα η πολιτική ουσία είναι το μνημόνιο και ο καπιταλισμό, όλα κολλάνε αγάπημα. Το τι θα βγει σαν εργοτέχνη μετά είναι θέμα. Αλλά η πολιτική ουσία έχει σημασία. Η πολιτική ουσία λέγεται καρέκλα, μνημόνιο, καπιταλισμό. Κι εσύ, μη κανένα. Και θεσούλα, θεσούλα, θεσούλα. Είπα, καρέκλα, παιδε, Αυτά γίνονται από το 1828. Columbo, <Wolf> <whales> πρώτη πρώτη ε, olm, δεν θέλατε να πάπα δήμο τότε, δεν θέλατε. Και όλα τα δημόσια έτσι... Όλα, όλα, όλα, ή τίποτα. Όλα, όλα, όλα, ή... Θα τραγουδάμε τώρα, άσε αυτά τα σαχλά τα δικά σου. Έλα, χάρηκα. Ναι, σε όλα. Ναι, σε όλα. Ε, μεταφορά εξ αρχαιτών, τι έγινε Όλοι αυτοί ήταν από τα εξ Ναι παιδί μου, ξέρεις πως κρύβονται μέσα στις πολυκατοικίες ο, ο, ο. Ο. Ναι Παρακαλώ Ποιο είναι Εγώ ποιος Εσύ, εσύ ποιο είσαι Δεν Εγώ είμαι Ε, πες Α, αυτό Είναι καλό να γνωριζόμαστε Γενικώ έχουμε αποξενωθεί σαν κοινωνία, σαν άνθρωποι Α βρισκόμαστε βρε παιδιά Το ονοματάκι σου Δεν Εγώ είμαι, πες το εσύ ποιο Το Twitter account Δεν έχω Instagram. Δεν έχω Facebook. Δεν έχω Δεν μπούω να μιλήσουμε, λυπάμαι Δεν έχει ζωή άρα, λυπάμαι Δηλαδή βγάζει μια φωτογραφία που την ανεβάζει Άντε μου στο διάλογο πια Ο προφήτη, ο προφήτη Now you listen here It's not the Basar It's a very naughty boy. Now, go away. Πόσα μνημόνια θα φτιάξει στη στην οίκονο, θα ήθελα. Στην οίκονο δεν όλοι... έχει, αγάπη μου. Στην οίκονο, αδερφέ μου, είμαστε εξόριστε. Εξόριστε ραντεβού στα κλειδονίσια εδώ... που λέμε. Τα μνημόνια είναι για του υπόλοιπου. Στην οίκονο είναι για τι φοραπαλλαγέ. Εγώ θα πω ότι εμεί εδώ στην κόρη εδώ παίρνουμε τη λαϊδά και φεύγουμε δεκαήμερο για τη μήκονο. Στο καλό. Θα φύγουμε από εκεί και θα πάμε στη Σαντορίνη. Καλούμε όλου. Λονδίνο Άμστερνταμ ή όλους... Σαντορίνη. Έχει ξεχάσει τελικά που θε να πω. Λονδίνο Άμστερν τι φορά. Έχεις ξεχάσει που ακριβώ να πα. <Ρι> Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνει. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δεν σου δίνω. Να κάνεις μόντες με το magic bus. Όσα κι αν έχω δάνει, κάποια δε σου δίνω. Να κάνεις μόντες με το magic bus. <Ρι> Όσα κι αν έχω θα μπορούσε να είναι και Λονδίνο Κόρνηθο ή Σαντορίνη και αυτό επίση. <Ρι> ή και ακόμα καλύτερα Μήκονο Κόρνηθο ή Σαντορίνη. Πάει με όλα. Μη <Ρι> διάραξη. <Ρι> Δεν θέλω δίπλα, σου είναι δύσκολο να μένω Χαίρος να δω τη δικιά μου ζωή Σ' αυτό το ταξίδι δεν θα σε περιμένω Παρακαλώ Είναι Εδώ που πήρατε είναι Μη μου τσατείστε εμένα Άμα θέλω φωνάσω κι εγώ Σας έφυγε κι άλλος βουλευτής Σας έφυγε η κυρία Θεοδώρα, Μεγαλοοικονόμου Η οποία έκανε γνωστό ότι δεν ανήκει πλέον στην κοινοβουλευτική ομάδα τη Ένωση Κεντρών και ότι παραμένει ανεξάρτητη βουλευτή. Μετά τον κύριο Καρά, η κυρία <σκοίλιο> Μεγαλοοικονόμου. Με. Γιατί έφυγε η κυρία Μεγαλοοικονόμου, <σκοίλιο> Δεν έχω καταλάβει. Δεν συζήτησε πρώτα μαζί σα, <σκοίλιο> Όχι. Με επισκέφθηκε την Παρασκευή. συζήτησαμε φιλικά κάποια θέματα και είπαμε θα τα ξαναπούμε σήμερα, μάλιστα, είχαμε πει που είναι η συζήτηση για το Κυπριακό. Στην Βουλή στι 11 που θα σα ενημερώσω ο... και εγώ. Στο... Και εχθέ ήμουνα στο αυτοκίνητο Έμαθα ότι κατέθεσε ανεξαρτητοποίηση. Γράφουν τώρα ότι. Πώς. είχε κάποιο αίτημα το οποίο. Είχε το... έτοιμα για να είναι αντιπρόεδρο τη Βουλή. Και ότι στη θέση μάλλον... τη μπήκε ο κύριο Γεωργιάδη και γι' αυτό αντέδρασε. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω γιατί η απόφαση των βουλευτών ήταν ε, για τον Γεωργιάδη. Όχι η δική μου κυρίω. Των βουλευτών ήταν. Έχει βλέψει να πάει κάπου η κυρία. Θα φανεί αυτό. αυτό θα λόγο. Εγώ όμω πιστεύω ότι οι άνθρωποι που έχουν βγει με λίστα, που έχουν βγει με λίστα, ε, νομίζω ότι δεν έχουν μέλλον. Ότι είναι αυτοκτονία να φεύγουν από το κόμμα. Δηλαδή Τηλήσατε πιστεύω ότι κάτι. τελειώνει η καριέρα και των δύο αυτών που αναφέρατε. Είχαν και μεγάλη καριέρα. Μιλάει για το βουλευτή Καρά που του φύγε πριν κάποιου μήνε και την μεγαλοοικονόμη που έφυγε χθε. Είχαν μια φοβερή καριέρα, φοβερό αποτύπωμα στη Βουλή ω βουλευτέ τη Ενώσεω Κεντρών. Εδώ Βασίλη Λεβέντη σήμερα το πρωί στον Γιώργο Παπαδάκη απαντάει στα σχετικά ερωτήματα. Τι και αν έφυγαν όλοι αυτοί, επειδή ακριβώ είναι Παναστατικό Κόμμα η Ένωση Κεντρών, προχωράει. Αλλά είναι αυτοκτονία. Η κυρία Μεγάλοοικονόμου, τη βλέπετε προ Νέα Δημοκρατία ή προ Πασόκ, που τη βλέπετε. Θα φανεί να μην κάνω εκτιμήσει. Μην κάνω εκτιμήσει. Συμπαθέστατη. Δεν πάντας. θέλω να κάνω εκτιμήσει. Συμπαθέστατη. Εγώ του αγαπώ όλου. Οι ίδιοι δεν αγαπούν τον εαυτό του και τελειώνουν γιατί το κόμμα, από ό,τι είδατε στι δημοσκοπήσει και αφήστε τι δημοσκοπήσει, εγώ πιστεύω ότι η Ένωση Κεντρών στο τέλο θα περάσει και το Πασόκ. Σοβαρά, ε? Έτσι πιστεύω απόλυτα. Γιατί το Πασόκ είναι mm. κάθε καρδιά, σκαρίδι έχει μαζευτεί τώρα εκεί μέσα. Ενώ η Ένωση Κεντρών είναι ένα επαναστατικό κόμμα το οποίο έχει εκτίμηση στην νεολαία. Θα δείτε μια σταθερή άνοδο. Είναι αρματωμένοι όλοι μέσα στην Ένωση Κεντρών. Δεν είναι κάθε καριδιά καρίδι. Φαίνεται από όσου έχουμε δει και όσοι έχουν εμφανιστεί και έχουν κάνει τέτοια καριέρα. Είχαμε βγάλει όλοι αυτό ακριβώ στο συμπέρασμα. Ότι θα πάει πάνω από το Πασόκ πρώτον και δεύτερον είναι επαναστατικό Κόμμα. Αν κάποιο κόμμα είναι επαναστατικό αυτή τη στιγμή, είναι η Ένωση Κεντρών. Τα έλεγε αυτά στον Παπαδάκη το πρωί. Την ίδια ώρα εδώ, στον Νίκο Στραβελάκη, τηλεφωνικά η κυρία Μέγαλο Οικονόμου. Σκέπτεστε Άρα. να παραδώσετε την έδρα διότι εκλεγήκατε ω βουλευτή τη Ένωση Κεντρών. Ή θα Άρα. μείνετε ανεξάρτητη βουλευτή, κυρία Μεγαλοοικονομία. Ευχαριστώ σαν την παρέδιζα. Ξέρετε όμω και δεν το κάνω. Γιατί θα ήταν ένα εκβιασμό. Ξέρετε πίσω από μένα ποιο είναι. Ο κύριο Καλιάνο. Ο οποίο έχει φύγει από την Ένωση Κεντρών, έχει πάει στη Νέα Δημοκρατία. Και κάποτε μου είχε πει ο πρόεδρο και να πεθάνει, θα σε βάλει σαν μώσουμε. θα πάρει την έδρα έτοιμη και θα την πάει στην Έτσι σα είπε. Μάλιστα. Μάλιστα, έτσι λοιπόν, το γλίτωσε το βαλσάμωμα η μεγαλοϊκονόμα και θα ήταν ωραία ιδέα να τον τοποθετούσαν κιόλας κάπου εκεί στη Βουλή βαλσαμωμένη για να μην πάρει την έδρα ο Καλλιάνος, ο οποίος έχει πάει ήδη στη Νέα Δημοκρατία. Είναι αυτό το επαναστατικό κόμμα που έχει δώσει πολύ έντονο στίγμα. Λίγο μια μικρή τζουρίτσα, μια άλλη εκτέλεση επίσης πολύ καλή του ίδιου τραγουδιού του Summer Time. θα το προλάβουμε όλο, αλλά εδώ παίζει ο Λουίς Άρμστρονγκ, οπότε ας απολαύσουμε λίγο, μας πάει στο τρίτο μέρος του λαού και αμέσως μετά μαγκαζίνο. Γεια σας. Ela, pusolim. Ella, luna rosa ah, sterimu. Ella, luna rosa sterimu. Przygarni susno jerimu. I ja talaż. Βγήκαμε χίλια και δύο χιλιάδε. Αυτή η φωνή τώρα είναι στα αλήθεια. και με τις, τυπο, ε, τα Τι, τι, πώ, πώ. Αποστόλησα αποστόλη, να σταματήσουν για να κατακρίνουν όλε τι κυβερνήσει αυτή. Όλοι είσαι, οι τέσσερι. Πόσε δίθαμε μωρέ αποστόλησα εμεί όλοι Μωρί. οι παλιοί και νημένοι του 40 Ποια είσαι, Μαρίση. Η νεολουκά είσαι. Η δωδεκανίσια είμαι εγώ. Η νεολουκά. Αχ, η τσαμπίκα είμαι. Η τσαμπίκα. Ναι, παρέποστολή σε κεντρώσουν όλοι, να να, να, να σκάβουν τα... Τα βουνάπος, τα λέμε. Τι λέμε, τι, τι είναι το θέμα μας Χάρηκα, Ζά τα σου, φιλιά σας. μου στην όμορφη Ρόδο Καλά σε, και εμείς σε δειλούμε Βράβο γεια σου. Γεια σου, γεια, μου, Σας γεια. αγαπώ, γεια Πέτρα μου, μεγάλη, μου, γεια, γεια, γεια. Ε, φίλε, έχασε καθ' ιδέα για σένα. Σήμερα είσαι αυτό που είπε εχθέ ότι ο Τσίπρα δεν μπορεί να χωρίσει την μέρα από το Στάρι. Ναι. Καλά, ρε, φίλε, πόσο άσχετο μπορεί να σε Εδώ ο άνθρωπο χώρισε τη λέσμη από τη Μυκηλίνη, απ και εσύ μου λε δεν μπορεί να χωρίσει την ώρα από το Στάρι. Σωστό. Προσπαστεί. Αλλά είναι ο μόνο χωρισμό που έχει κάνει. Είναι το κράτο με την εκκλησία, Α, τον κόρο κάπου... να χτυπάτε κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Τσίπρα το... Ιερόνυμο 01. Hey, oh! Θα τον δει τον Τσίπρα να σταυροκοπιέται να ξανακρατήσει την καρέκλα. Έρχεται η ώρα. Να κάνετε μια εκπομπή αριστερά παρατράγουδα. Βλέπω εκεί πολλέ υποψήφιε. Αχ, δεν το κάνω αυτό. Θα πλακώσουν εδώ πέρα Λουκάζο, Κωνσταντοπούλου, Καζάκη, όλα αυτά τα παρατράγουδα. Τα αριστερά, δεν το έχω. Την έβαλα αριστερή τη Λουκά, είδεσαι. Την τάση που έχω κάνει τη Θεσσαλονικιά την ξέχασα. Του χαλαϊπίτιδε, τέλο πάντων. Είναι προστατευόμενη Αυτή δεν είναι παρατράγουδο. Να σου πω έτσι. Α, και τη Σιριζέα, τη δικιά σου, τη φίλη την από εδώ, τη Μπράβο, ναι, ενώ εσεί είσαστε όλε, τέλο πάντων. Εμεί είμαστε ένα μάτσο βιόλε, δεν τρεπόμαστε. Ψυχή μου του πλανήτη καρι... όλες. Είμαστε όλες Σα ψυχή μου του πλανήτη, καρι... τα βούνε στο να κατεβάσουμε και ταξίδια και Pride κάτω, έτσι στο Εγώ yeah. λέω να για να κάνετε και τη διαφορά straight pride. <laughs> έτσι μ αρέσεις, για να σπάσει λίγο. Μ αρέσεις, μ αρέσεις. Mm. Με τα τραγούδια πατσαβούρια μου γυαλίζω το παρμπρίζ και τα όνειρά σας σε στάσεις λεωφορείου Με τα λουλούδια τα κουλούρια μου πουλάω και την ψυχή μου στα παιδιά σας Σήμερα ότι τελείωσε η κρίση λέει 8% λέει ανέβηκε και λέει τα κέρδη λέει τότε Καλή φάση, να, θα φανεί και στην πραγματική οικονομία γιατί αν έχουν οι δεσκατομμυριούχοι κάποια στιγμή θα έρθει και σε μας. Μπράβο, τι στο διάλογο θα πάρουν ένα σουβλάκι έξω ένα να αγοράσουνε Και τα το σαλονάκι της Ευρώπης, μια ζωή πρέταπορτέ με περιμένει. Μετά τον Έρπιτα έπαθε και εκεί ο Τσίπρας. Τον έφαγαν τα μνημόνια και οι να ανασώσουν τη χώρα. Τι έχετε να πείτε τώρα, ε? Ότι θυσιάζεται για μα. Οι θυσίε του έπιασαν τόπο. Οι θυσίε του, οι δικέ μα όχι. Λυπάμαι. Όχι, όχι, Έπιασαν δικές τόπο. Έχει κλείσει μια θεσούλα στην Ευρώπη όταν τελειώσουν όλα αυτά. Και θα τα θυμόμαστε σαν τι καλέ παλιέ μέρε. Λοιπόν, τόπο, τόπο οι θυσίε. Μπράβο, εκτιμήθηκε και ο Έρπιτα και εκεί. Στι αιμοροίδε θέλω ενημέρωση.